Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο ησυχαστής και σπηλαιότης» του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθέητου. Στην μικράν Αγία Άννα ο συχαστής και σπηλαιοτης του γεροντος Εφρεμ του φιλοθεητου στην μικραν αγια αννα ο γερον Εφρεμ μας διηγείται και μας διδάσκει για την ευχή Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, την προφορική και την νοερά. Μια φορά ήμουν άρρωστος από γρήπη και είχα δίπλα μου τον αγιασμένο γέρο Θεοφύλακτο και μου λέει «Παπά, εγώ θα πάω στον γέροντα. Θέλεις κάτι» «Όχι, τα σέβη μου. Πες του γέροντα ότι είμαι άρρωστος και δεν μπορώ να ανέβω εγώ». «Θα πάω εγώ», μου λέει. Άντε πήγαινε. Εγώ γύρισα από την άλλη πλευρά να κοιμηθώ λέγοντα συνεχώς την ευχή προφορικά. Μετά που έφυγε και πέρασε λίγη ώρα σαν κάποιος να έλεγε την ευχή έξω από την πόρτα. «Γέρο Θεοφύλακτε, την ευχούλα λε, Νόμιζα ότι δεν πήγε στον γέροντα ακόμα. Αλλά δεν ήταν εκείνος, το δαιμόνιο ήταν. Bur -bur", έκανε αυτός έξω για να με ξεγελάσει ότι έκανε δήθεν προσευχή ο γέρος θεοφιλάκτος. Φωνάζω εγώ. «Πάτερ, εσείς κάνετε την προσευχή εκεί έξω. Δεν πήγατε στον γέροντα ακόμα». Και ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα το δαιμόνιο και πέφτει πάνω μου και μου έμπηξε τα νύχια του στα πλευρά μου. Εγώ μόλις κατάλαβω ότι ήταν το δαιμόνιο Γύρισα να το αρπάξω, έτσι όμως όπως γύρισα, τα βρωμερά του νύχια μπήκαν πιο βαθιά στα πλευρά μου και φωνάζοντα την ευχή πάλευα μαζί του και οπ ήρθα στον εαυτό μου. Βρε τον διάβολο τι πήγε να μου κάνει επειδή ενοχλήθηκε από την ευχή. Με την ευχή πολεμείται ο διάβολος αλλά και μας αντιμάχεται μόση δύναμη το επιτρέπει ο Θεός. Όλες οι διδασκαλίες του γέροντος για την αγρυπνία με την νοερά προσευχή διανθίζονταν με διάφορα γεγονότα και ανάλογα περιστατικά πατέρων και γνωστών αγιοριτών μοναχών. Και μας συνιστούσε ότι δεν πρέπει να περάσει η αγριπνία μας χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα να είναι η συντροφιά του μοναχού που πρέπει συνεχώς να κλαίει πότε για τι αμαρτίας του και πότε για τους άλλους με σκοπό να φτάσει στην κατάσταση ώστε να κλαίει από αγάπη προς τον Θεό. Η ενγνώση αγριπνία μεταδακρίων για να γεννά την ψυχική παράκληση, γεμίζει την καρδιά από χαρά, κάνει το νου ανάλαφρο, δίδοντας φτερά για να πετάσει τα νοητά ύψη και στις διάφορες θεωρίες από τις οποίες πλουτίζει η ψυχή πλούτο κάλους θείων γνώσεων. Εάν όμω. Δεν αγρυπνεί ο μοναχός, αλλά και κάθε χριστιανός, από αμέλεια και ακαταστασία, μένει στεριμένος της θεϊκής παρακλήσεως. Η καρδιά του είναι άδεια και κενή από χαρά, οδενούς του σκοτισμένος και γεμάτος από βρώμικους λογισμούς. Το το αυτό της ψυχής από την χάρη του Θεού τονωθεί στην κατάκριση, στην αργολογία, στην ραθυμία, στην παρησία, νομίζοντας ότι έτσι εκτονώνεται, ενώ δυστυχώς δηλητηριάζεται ψυχικά με άδειλα αποτελέσματα. Όσο πανηγυρίζει ο διάβολος και σκυρτά από τρελή χαρά, κολλάζοντας τον ξένιαστο άνθρωπο που ξενυχτά και αγρυπνεί στα κέντρα και στα απόμερα μέρη τη αμαρτίας, τόσο φαρμακώνεται από πίκρα και μανία κατά του χριστιανού, που τον βλέπει στο κελάκι του να αγρυπνεί και να θυμιάζει τον Θεό με το θυμίωμα των δυνατών προσευχών και δακρύων του, εργαζόμενος στην αρετή τον αγιασμό της ψυχής του και βοηθώντας τον κόσμο. Τα δάκρυα Σ' όλη του τη ζωή ο γέροντας Ιωσήφ έχεινε ποτάμια τα δάκρυα με φοβερή ένταση. Χαρακτηριστικό της εντάσεως του κλαθμού του ήταν το επόμενο περιστατικό. Μια φορά όπως καθόταν έξω στην ερημιά μόνος του, έκλεγε ως συνήθως. Ξαφνικά άκουσε βήματα, κάποιος έτυχε να περνάει από εκεί και θέλησε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Προσπάθησε να ανακόψει τους κρουνούς των δακρύων, αλλά δεν τα κατάφερε, διότι έτρεχαν με τόση νορμή σαν να τον είχε πληγώσει κάποιος θανάσιμα. Από την προσωπική του πείρα για τα δάκρυα έλεγε Όσο αγωνίζεστε στην σιωπή και στον απαρησίαστο τρόπο συμπεριφοράς, τόσο και τα δάκρυα θα σας επισκέπτονται. Η ευχή με τα γεννάει το πένθος. Το πένθος φέρνει τα δάκρυα. Τα δάκρυα γεννούν καθαροτέρα ευχή. Διότι το δάκρυ, ως ανμύρο ευώδες, αποπλύνει τον ρήπο και καθαρίζεται η ψυχή. Δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ώρα που τα μάτια μας να μην ήταν δυο βρύσες. Πολλές φορές η παράκληση της ψυχής έφερνε τα δάκρυα και ανερμήνευτα έτρεχαν από τα μάτια μας. Και όλη αυτή η κατάσταση, οπωσδήποτε, με την ελάφρωση και την κάθαρση του νου, έφερνε τις Άγιες Μήμες περί Θεού, με αποτέλεσμα την αύξηση όλων των πνευματικών καταστάσεων. Όλα αυτά ήσαν αποτέλεσμα της διδασκαλίας, της παιδίας με σοφία και διάκριση και των προσευχών του Αγίου Γέροντός μας. Ήταν τα δικά του δάκρυα που έγινε για μας. Το ρώτησα μια μέρα. «Γέροντα, γιατί κάνετε το νηστεία έπειτα από τόση εξάντληση» και μου απάντησε. «Διότι, παιδί μου, θέλω να αγωνιστώ» για να δώσει σε εσάς την χάρη του ο Πανάγιος Θεός. Και πράγματι το νιώθαμε πως η παρησία του γέροντος μας έστελνε αυτή την ευλογία. Ποτέ δεν μας πέρασε από τη σκέψη μας πως όλες αυτές οι καταστάσεις που ζούσαμε ήσαν από την προσωπική μας προσπάθεια. Και σκέπτομαι σήμερα πού είναι αυτά τα γιγάντια πνευματικά αναστήματα που με τι προσευχέ του να μπορούν να μεταδώσουν στα υπήκοα πνευματικά τους τέκνα τέτοιες καταστάσεις. Όταν έκανα διακονίες και επιστρέφοντας έβλεπα από μακριά τη σπηλιά του γέροντος έλεγα «Έχουν άλλα καλογέρια τέτοιο γέροντα» «Γιατί οι γεροντάδες ήσαν σπάνιοι και τότε και τώρα». Με ο παπά Εφραίμ, ο Κατουνακιώτης «Τι καλο έκανες εσύ» «Και πήγε σε αυτόν τον άνθρωπο». «Εγώ καλό δεν έκανα», απάντησα. «Άλλος έκανε καλό. Η μάνα μου, αυτή είναι που τα έκανε όλα με τις προσευχές της, τα κλάματά της, τις μετάνιες της, τα τριήμερα και τις ολονυχτίες της». Και το έλεγε αυτό ο παπά Εφραίμ, διότι και ο ίδιος είχε γνωρίσει εκ την θλίψη που προκαλεί η σπανιότητα των απλανών και διακριτικών γερόντων. Έγραφε ο γέροντας «Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε ενθύμησιν του Θεού, αγνοσίαν νοσής, έξου γεννάται η υπερηφάνεια και σκληρίνεται η καρδία». Γνώρισμα της ταπεινώσεως είναι τα μέτρητα δακρυα δάκρυα όπου επί τρία-τέσσερα έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτο προσευχή η λεγωμένη νοερά προσευχή, όπου μόλις είπε, «Η Ιησού μου γλυκύτατε» τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπε, «Παναγία μου» δεν δύνασε να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτών γεννάτε μία γαλήνη εις όλον το σώμα και τελεία ειρήνη. Ένας αδελφός θέλησε κάποτε να κρατήσει τον εαυτόν του επειδή έχουν κινήσει τα δάκρυα και κάποιο την θύραν εκτύπησε και δεν εδυνύχρει μέχρις ότου παρήλθον τόση δύναμοι έχουν. Εάν λοιπόν αυτά αποκτήσεις δεν φοβείσαι να πάθει αλίωσιν διότι γίνεσαι άλλης φύσεως άνθρωπος. Όχι ότι αλλάσει η φύσης, αλλά τα ιδιώματα αυτής μεταλλάσσει η χάρις διά τον του Θεού θείων ενεργειών. Μα έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ να κάνουμε και λίγη πνευματική ανάγνωση στην αγρυπνία μας, διότι η ανάγνωση φωτίζει τον νου και τον βοηθά στην ευχή. Να διαβάζουμε δύο-τρία κεφάλαια από την Αγία Γραφή και μετά κάτι από την Κλίμακα ή τον Αβά Δωρόθεο ή τον Ευεργετινό ή τον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο ή Βίους Αγίων και ιδιαίτερα τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο που γι' αυτόν ο Γέροντας έλεγε «Εάν χάνονταν όλα τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων της Ερήμου περί και προσευχής και εσώζοντο μόνο τα ασκητικά του Αβά Ισακ, θα επαρκούσαν να διδάξουν έναν μοναχό ολόκληρη τη ζωή της ησυχία και προσευχής από την αρχή μέχρι το τέλος». Αποτελούν το Α και το Ω διά την ζωή της εσωτερικής προσευχής και μόνα τους επαρκούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο από τα πρώτα βήματά του μέχρι την τελειότητα. Πίστευα ακράδαντα ότι ο λόγος του γέροντος ήταν λόγος Θεού, αφού είχε δοκιμάσει όλα τα ασκητικά παλέσματα και είχε εκπείραζευτεί τις δυσκολίες και τους καρπούστων. Είχε χιλιοπερπατήσει τον ασκητικό δρόμο και ήξερα να πάσει στιγμή τι θα συναντήσει και επομένως ήταν επιβεβλημένη η απόλυτος εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Ο γέροντας μου είχε αναθέσει να του κάνω τον καφέ του για την τόνωση της αγρυπνίας του. Αμέσως μετά το εγερτήριο του τον έκανα και τον έπινε κατευθείαν από τον μπρίκι, που ήταν μια παλιοκονσέρβα με ένα ξύλο καρφωμένο για χερούλι και την οποία δεν την πλήναμε ποτέ. Μια φορά που από αγάπη και σεβασμό την έπληνα. μόλις το είδε, μου είπε «Ξανά μη το πλύνεις, να είναι ευλογημένο. Δεν μου επέτρεπε εκείνη την ώρα που του πήγαινα τον καφέ να του πω ούτε μια λέξη, ούτε ένα λογισμό, πώς ήμουν ή κάτι παρόμοιο. Δεν δεχόταν ο γέροντας λέξη, ακόμη κι αν ήρθε το ο άγγελος του. Την πρώτη φορά που του έφερα κάποιες επιστολές, του είπα «Γέροντα, σας έφερα γράμματα». Έβαλε το χέρι του στο στόμα και μου είπε «Σιωπή, ούτε μια λέξη, φύγε». Και αυτό διότι βρισκόταν στην προκαταρκτική κατάσταση της αγρυπνίας του και κατόπιν μου εξήγησε «Πριν από την αγρυπνία δεν πρέπει να λέμε λέξη γιατί την κρέμα του νοός οφείλουμε να την προσφέρουμε στον Θεό». Δηλαδή μόλις ξυπνήσουμε που το μυαλό είναι ήσυχο, ήρεμο και καθαρό πρέπει να δίδεται κατευθείαν στον Θεό. Και μετά την αγρυπνία μιλάμε για τα απαραίτητα. Στα 12 χρόνια που είχα αυτό το διακόνημα, μία και μοναδική φορά το παρέβλεψα, ποτέ άλλοτε. Μετά την αγρυπνία και χωρίς να μιλήσουμε καθόλου μεταξύ μας πήγαινα και ξάπλωνα στο καλυβάκι μου και είχα ένα τόσο ήσυχο ύπνο εξαιτίας της ευχή. Αχ, ύπνος μακάριος. Όταν κατόπιν σηκωνόμουν, η ψυχή μου ένιωθε πνευματική Εφροσύνη από τις τόσες ώρες προσευχής. Με την χάρη του Θεού, τα δάκρυα δεν έπαυαν ούτε μέρα ούτε νύχτα. Τόσο πολύ είχε η ψυχή μου καταποθεί από την ησυχία και την προσευχή, που όπου κι αν πήγαινα έκλεγα. Τα δάκρυα έρεαν συνεχώς και δεν ήξερα γιατί κλαίω. Είχαμε συντροφιά στην αγρυπνία μας τα πουλιά και τα όρνεα, αλεπούδες και τσακάλια. Φώναζε και ο Γκιόνης, φώναγε και ο Τσομπανάκος όλη τη νύχτα και εγώ έξω με το κουμποσχίνι. Πω, πω, τι αγρυπνία ήταν αυτή. Η χαρά μας ήταν η νυκτερινή αγρυπνία μέσα στην απόλυτη ησυχία. Αφού από μόνη της ησυχία είναι ικανή να δώσει τον άνθρωπο που αγρυπνεί θεία παράκληση πόσο μάλλον αν τον επισκεφτεί και η χάρης του Θεού οπότε ανεβαίνει ο κατευθείαν στον ουρανό και γίνονται ένα πράγμα. Πολλές φορές από την πολλή ησυχία είχε τόση ανάπαυση η ψυχή μου που κατέληγε σε δάκρυα χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λογισμός αλλά μόνον και μόνο από την ησυχία. Γι' αυτό, μόνο εκείνος που έχει γνωρίσει την ωφέλεια της ησυχία ξέρει να την εκτιμήσει. Αχ, η ευλογημένη ησυχία! Εκεί η προσευχή, εκεί η χάρις του Θεού, εκεί οι φωτινές θεωρίες. Η ερημία και μόνη της είναι σε θέση να χαρίσει παράκληση στην ψυχή. Αν μου έλεγαν θα σε κάνουμε αυτοκράτορα, μόνο δώσε μας μία σπιθαμή από αυτό που έχεις. Ούτε πόντο δεν θα έδινα. Μετά από την αγρυπνία των 8 έως 10 ωρών νοερά προσευχής, ο γέροντας έβγαινε από την καλύβα του και τότε πήγαινα κοντά του για να του πω πώς πέρασα την ημέρα μου και τη νύχτα. Αν είχα πολέμους και επισθέσει από τον διάβολο ή αν είχα προσβολές απολογισμούς. Του τα έλεγα όλα και όταν έβλεπε ότι είχα ανάγκη πνευματική στον όσιος, μου έλεγε διάφορα προς μου. Ενώ ο γέροντα ήταν αυστηρό και τυπικός κατά τη διάρκεια της ημέρας εν τούτης, κατά τις στιγμές των εξαγορεύσεων μας εφαίρεται με πολλή αγάπη και γλυκύτητα και μας τόνουνε διηγούμενο τις θεϊκές οπτασίες που είχε αφού άλλωστε ήταν θεόπτης τη επισκέψης τη Χάριτος τους διαφόρους πολέμους, τους οποίους αυτός προσωπικά συνήντησε, ιστορίες από ασκητάς που έζησαν πριν από αυτόν και ό,τι είχε ακούσει από τον δικό του γέροντα για τα θαυμαστά κατορθώματα των αγιοριτών πατέρων. Στις διηγήσεις του ήταν χαριέστατος. Όταν μιλούσε ήθελε συνεχώς να τον ακού. Πάμπολα μα έλεγε, διότι γνώρισε πολλούς παλαιούς μοναχούς. Ζωντανή παράδοσης. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα νέο γεροντικό. Και έτσι μας τόνονε, μας δυνάμωνε την πίστη και μας ετοίμαζε για την παλέστρα των πνευματικών αγώνων. Η αλήθεια είναι πως ο γέροντας δεν έκανε πολλές συζητήσεις και κατηχήσεις, ούτε διδασκαλίες πολύ ώρες. Όχι, λίγη ώρα μας μιλούσε, αλλά η διδασκαλία του ήταν μεστομένη και γεμάτη προσωπική πολύτιμη πείρα για μάς τους νεοτέρους που αγωνιζόμεθα για την πνευματική μας προκοπή. Του λέγαμε αναλογισμό και μας απαντούσε με πέντε πράγματα. Πατερικά και δύο συμβουλές. Τράβα, μας έλεγε κατόπιν, να τα δεις αυτά στην πράξη. Αυτό ήταν το πνεύμα του γέροντος ότι ο χριστιανός που βιάζεται για τη σωτηρία του δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η μοναχική ζωή δεν έχει ανάγκη από μακρόσυρτες διδασκαλίες. Λίγα πράγματα χρειάζεται να ακούσει ο μοναχός, αλλά πρέπει αυτά να τα κάνει πράξη. Μας έλεγε ο γέροντας, «Σιώπα, λέγε την ευχή, διώχνε τους κακούς λογισμούς, μη κάθεσε να αργολογείς». Αυτά, εάν δεν τα εφαρμόζαμε, όσα κι αν ακούγαμε από το, από το στόμα του, θα ήταν δώρο άδωρο. Τι κρίμα που όταν ο γέροντας κοιμήθηκε, δεν είχαν κυκλοφορήσει ακόμα τα μαγνητόφωνα για να καταγράψουμε τουλάχιστον μία ομιλία του περί και θεωρίας. Μας μίλησε πολλές φορές πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά δεν μπορούσαμε να τα κρατήσουμε. Ήταν πάνω από τι δύναμη μας. Κάποτε, ενώ τραβούσα κομποσχοινάκι μαζί με τον γέροντα, έξω, και μου έλεγε τις εμπειρίες του από τους πατέρες που είχε γεροκομίσει, και περί προσευχής ευωδίαζε ο τόπος από κρίνα και τριαντάφυλλα ενώ γύρω μας υπήρχαν μόνο πουρνάρια. Εγώ μύριζα έντονα και μου λέει «Τι κάνεις έτσι» «Γέροντα, κρίνα, τριαντάφυλλα μυρίζουν» «Βρε μπουφό, δεν πας λίγο πιο πέρα» «Δεν δε πας στην πόρτα μου» Πήγα στην πόρτα του γέροντα και μύρισα το κελάκι του ευωδίαζε ολόκληρο ακόμα και τα γένια και τα ρούχα μου κόλλησαν από αυτήν την ουράνια ευωδία και μου επαναλαμβάνει. Από την προσευχή είναι, μπουφό, δεν καταλαβαίνεις, ευωδία είναι, το όνομα του Χριστού. Φαίνεται θα είχε πολύ προσευχή εκείνο το βράδυ διότι αισθανόμουν την οσμή της προσευχής του να διαποτίζει ό,τι τον περιέβαλε επηρεάζοντας όχι μόνο τις εξωτερικές μου αισθήσει αλλά και ολόκληρο τον εσωτερικό κόσμο μου. Πολλές φορές και οι άλλοι αδελφοί μου, όταν πήγαιναν στο κελί του γέροντος, μετά την αγρυπνία του, για να πούν τους λογισμούς τους και να ακούσουν δύο λόγια ζωής, αισθάνοντον την ίδια ευωδία. Κάθε βράδυ το κελάκι του γέροντος γινόταν μία πυρπολουμένη βάτος και πολλές φορές σκεπτόμουν και έλεγα «Μα τι γίνεται μέσα σε αυτήν την ψυχή, σε αυτήν την καρδιά, του οσίου αυτού ανθρώπου, για να μπορέσουμε μέσα μας να πληροφορηθούμε εμβράκτος, το τι συνέβαινε μέσα στην καρδιά του συγχρόνου αυτού Αγίου, πρέπει και εμείς να γευθούμε και να νιώσουμε την ευχή να λέγεται μόνη της μέσα στην καρδιά μας είτε σε πολύ είτε σε λίγο χρόνο. Θα δούμε και θα γευθούμε δια της ναεράς προσευχής πώς είναι ο Θεός τι ομορφιά έχει, τι είναι τα θεία ιδιώματα του, να νιώσουμε θαυματουργικά και μυστηριακά την παρουσία του, την ύπαρξή του, το πώς συνέχει την κτήση, το πώς βρίσκεται μέσα στην κτήση και έξω από αυτήν και μέσα στην καρδιά ολόκληρος με την ενέργειά του και πώς γίνεται ο Τριαδικός Θεός να παίρνει το νου και να τον οδηγεί στα απόρριτα μυστήρια του και τι ακατάληπτες αποκαλύψεις του δορίζει. Όλα αυτά και άλλα πολλά, ο γέροντας τα έζησε σε πληρότητα αδιανόητη σε μας, όμως προσπαθούσε τις εμπειρίες του αυτές να μας τις μεταγγίσει λεπτύνοντας τη συνείδηση με την νύμη της εξόδου της ψυχής μας. Η δύναμη της καθαρής προσευχής του γέροντος επιδρούσε όχι μόνο στον εαυτό του, αλλά και στην κτήση γύρω του. Την ώρα που προσευχόταν, έρχονταν στα παράθυρα του κελιού του τα άγρια πουλιά και εκτυπούσαν τα τζάμια με το ράμφο τους. Θα νόμιζε Κονής ότι αυτό ήταν διαβολικός πειρασμός για να αποσπάσει την προσοχή του. Στην πραγματικότητα όμως τα πουλιά ηλκύοντο από την χάρη της προσευχής του. Το άκτι στο φως και η θέωση. Ο γέροντας έγινε άξιος της μεγάλης τιμή από τον Θεό να δει το άκτιστο φως. Όταν μας μιλούσε για το άκτιστο φως, δεν έβρισκε λόγους να μας φανερώσει, να μας εκφράσει, να μας αποδείξει τι είναι ο Θεός. Ποιο είναι αυτό το φως το άκτιστο. Ποια είναι η δόξα της τριαδικής θεότητος. Η δόξα του Θεού, το φως του Θεού, είναι η άκτιστος ενέργειά του. Διαπιστώνει κανείς από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ μια άνεση, ένα βάθος όταν περιγράφει τα διάφορα στάδια και καταστάσεις της προσευχής μέχρι τις ανώτερες καταστάσεις της ελάμψεως, αρπαγής και θεωρίας. Αυτό μαρτυρεί τον βαθμό της προαγωγής του και της εμπειρίας του. Επί παραδείγματι γράφει σε μια επιστολή του των δε φωτισμών διαδέχονται διακοπή της ευχής και συχνέ θεωρίε, αρπαγή του νοός, κατάπαυσης των αισθήσεων, ακινησία και άκραση γη των μελών, ένωσις Θεού και ανθρώπου εις εν. Λεπτομερέστερα εξηγεί αυτήν την Θεία Ένωση ω εξής. Όταν ενεργήσει η χάρις ευθύ ανοίγεται θύρα και φτάνει στην την πύλη του ουρανού και ως στίλος ή φλόγαπιρός ανεβαίνει η προσευχή και εις αυτήν την στιγμή γίνεται η αλλίωσης. Όταν γίνει αλλίωσης, μέσης της αιτήσεως γίνεται. Και πλημμυρούσις της οπότε πληρούται ο άνθρωπος φωτισμού και απείρου χαράς. Οπότε μη δυνάμενος ο καταλήπτης να κρατήσει το πυρ τη αγάπη καταπάυουσιν αισθήσει και αρπάζεται εις την θεωρίαν. Μέχρις εδώ είναι εκινήσεις της ιδίας του ανθρώπου θελήσεως. Πέραν τούτου δεν εξουσιάζει πλέον αυτός μη τε γνωρίζει τον εαυτόν του διότι εινώθει πλέον αυτός με το πυρ με ιόθη Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η θεία συνέντευξη όπου τα τύχη Απέρχονται και αυτός αναπνέει άλλον αέρα, της διανία ελεύθερον, πλήρη ευωδία του παραδείσου. Ύστερον πάλιν ο λίγον ο λίγον συστέλλεται η νεφέλη της χάριτος και σκληρίνει ο πύλινος ως ο κυρός και έρχεται στον εαυτόν του, ως σαν να και από ένα λουτρό καθαρός, ελαφρός, διαυγής, χαριέστατος, γλυκής μαλακός ω σαν το βαμβάκι και πλήρης Σοφία και γνώσεως πλην εκείνος που θέλει τι αυτά οφείλει να βαδίζει προς θάνατον εις κάθε στιγμήν Ο γέροντα, αν και διέθετε μεγάλο διηγηματικό χάρισμα εν όταν όταν έφταναν ομιλεί για θείο φωτισμό για καταστάσεις της χάριτος και για ουράνιες θεωρίε, εστενοχωρεί διότι το πτωχό ανθρώπινο λεξιολόγιο δεν τον βοηθούσε να εκφράσει τις ακατάληπτες εμπειρίες του. Χρειαζόταν άλλο λεξιλόγιο, ουράνιο, διότι δεν υπάρχει μέτρο συγκρίσεως και καμία ομοιότητα μεταξύ κτιστού και ακτής του. Γι' αυτό πώς να περιγράψει ο Γέροντας εκείνο που δεν έμοιαζε σε τίποτα από όσα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι έμενε σαν μη μπορώντας να μιλήσει για εκείνα όπου βρίσκονται στην υπεράγνωστο, υπέρλαμπρη, ακρότατη κορυφή, εκεί όπου τα απλά και απόλυτα, τα άτρεπτα και απόρριτα μυστήρια της θεολογίας. Δεν είχε σπουδάσει ο Γέροντας ακαδημαϊκή θεολογία, όμως θεολογούσε με πολύ βαθύτητα. Γράφει σε μια από τις επιστολές του «Ο αληθής μοναχός, όταν εν ησυχία, καθαρίσει τα σεστήσεις και γαλεινιάσει ο και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάριν και φωτισμό γνώσεω και γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρί θεολογίαν όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα της χάριτος όπου βρί κιματοδός και σκορπίζει ειρήνην και άκραν ακινησίαν παθών όλον το σώμα φλογίζεται η καρδία από θείαν αγάπη και φωνάζει «Κράτη είσού μου τα κύματα της χάρη σου ότι αναλύομαι ως οικυρός». Και όντως αναλύεται μη βαστάζον και αρπάζεται ο νους την θεωρία και γίνεται σύγκρασης και με τους ιού του άνθρωπος και γίνεται ένα με τον Θεό ώστε να μην γνωρίζει ή να χωρίζει τον εαυτόν του καθώς ο σίδηρος εις το πυρ όταν ανάψει και αφομοιωθεί η το πύρ. Από τα λόγια αυτά φαίνεται ότι ο θείος γνώφος τον οποίον καταβγάζει το το φως δεν του ήταν άγνωστος και απρόσιτος περιοχή αλλά τον εγνώριζε ως χώρον και τρόπων παρουσίας του Θεού ως μυστήριο απόρριτο ως φως υπέρλαμπρο. Και τούτο διότι ο Γέροντας ήταν θεόπτης κατά την οερά προσευχή του. Πολλέ φορές όταν έβγαινε από την πολύωρη αγρυπνία του με καρδιακή προσευχή, το πρόσωπό του ήταν αλλοιωμένο και φωτεινό και το φως εκείνο, μέσα στο οποίο λουζόταν συνεχώς η ψυχή του, κατά καιρούς περιέλουζε εμφανώς και το σώμα του. Ο γέροντας ήταν μέτοχος του ακτής του φωτός και το έβλεπε ως ο Θεόπτης. Κάποια φορά, μετά την αγρυπνία του, ο όπω όπως εξήλθε από την καλύβα του μας είπε «Σήμερα εγένετο συνέντευξης μετά της Αγίας Τριάδος». Τα λόγια του θυμίζουν τον Άγιο Ανδρέα, τον διαχριστόν Σαλό, που μετά από τη βραδινή του προσευχή βγήκε στην αγορά και φώναζε έξαλλο από χαρά «Νίκες και δάφνες για τον βασιλιά» και εννοούσε την χάρη και την δόξα που είχε βρει η ψυχή του στην προσευχή. Ο γέροντας είχε ξεπεράσει τις πρώτες δύο πνευματικές καταστάσεις της καθάρσεως και του φωτισμού και είχε φτάσει στην θέωση. Επισφράγηση της καταστάσεως του αυτής ήταν η ευχέρεια που τον διέκρινε να εξηγεί τους πικίλους πειρασμούς για όλα τα στάδια του πνευματικού αγώνος. Καθόλων τον καιρό που ζούσαμε κοντά του, σε κάθε απορία που του υποβάλαμε πάνω στον πνευματικό μας αγώνα, είχε έτοιμη όχι απλώς κάποια απάντηση, αλλά τη σωστή λύση του προβλήματος. Είχε δε τόση εμπειρία με τις ενέργειες της Χάριτος στην προσευχή που μας έλεγε «Η ακρίβεια αυτή της εντολής και αυτός ο αγώνας για την ωραία προσευχή θα σας ανοίξει την πόρτα της προσευχής ή αυτό το λάθος θα σας γίνει εμπόδιο στην προσευχή». Για να μας εμφυτεύσει πολύ βαθιά την μνήμη του θανάτου, ο γέροντας μας ανέφερε πολλά παραδείγματα θανάτου οσίων ασκητών, αλλά και αμελών μοναχών και έτσι νιώθαμε αυτήν την μνήμη να μας προκαταλαμβάνει και να μας προδιαθέτει ώστε να δοθούμε στην προσευχή με κατάνοιξη, με περισυλλογή, με αυτομεμψία, με αυτοκριτική και με πένθος για να βρούμε λίγο την χάρη του Θεού. Και δεν υπήρξε ημέρα, δεν υπήρξε ξύπνημα από τον ύπνο που να ήμουν εκτός αυτής της θεωρίας, της μνήμης, της μέριμνας, του αγώνος για το πώς δηλαδή θα εξέλθει η ψυχή μου και πώς θα υπαντήσω τον Θεό. Ποια θα είναι η απολογία μου, ποια θα είναι η κρίση του Χριστού και ποια η απόφαση. Όλα αυτά ήταν μια συνεχής πνευματική εργασία η οποία με συνείχε και με κρατούσε σε εγρήγορση για την ταλέπορη και αξιοκατάκριτη ψυχή μου. Τα πάντα τα αντιμετώπιζε ο Γέροντας με ανδρεία και διάκριση. Στο θέμα της αγριπνίας, της προσευχής και της καθαρότητος του νου, δεν σήκωνε συγκατάβαση παρότι είχαμε μαρτυρική ζωή. Μας πολεμούσε πολύ ο ύπνος, αλλά αγωνιζόμασταν γενναία με τη χάρη του Θεού και την ευχή του Γέροντα. Για να μην στάξουμε και κοιμηθούμε στην αγρυπνία και χάσουμε την ωφέλειά της χρησιμοποιούσαμε πολλούς τρόπους ακόμη και οδυνηρούς για να νικήσουμε τον ύπνο. Γέροντα, τι να κάνω με τον ύπνο, τον ρωτούσα. Αγωνίσου, μην υποχωρεί. βγες έξω στα βράχια αλλά μην κοιμηθεί και ας μην καταλαβαίνεις τίποτε. Μόνο τον ύπνο μάχου, ό,τι μπορείς κάνει. Ο Θεός θα δει τον κόπο σου και θα βραβεύσει τον αγώνα σου. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πρώτο θα συνεχίσουμε στην επόμενη με ένα άλλο θέμα